το δεν το Δεν σε που ειναι η εικονα απο το χθεσινό συλλαλητήριο που έκαναν μαθητε και εργαζόμενοι στο κέντρο τη Αθήνα, και κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν την έχετε δει. Δεν είναι και δύσκολο να το φανταστείτε σε τον τη χώρα και τον τόπο που ζούμε. Είναι οι ματατζίδες και έχουν βάλει στον τοίχο όρθια, στέκονται 15 χρόνα, καμιά δεκαριά 15 χρόνα, μαθητές, απολύτως λογικό. Ήταν πιο αδύναμοι η 15 χρονη ήταν άοπλοι η 15 χρονη ήταν φοβισμένοι και ήταν και πιο μικροί ηλικιακά Οπότε ο καλύτερος μεζές για τους Έλληνες ματατζίδες, γιατί συνήθως με κάτι τέτοια τα βάζουν Και τους είχαν εκεί για να κάνουν τους γνωστούς ελέγχους Και σήμερα το πρωί στο Open η μητέρα δύο εκ των 10 μαθητών και θεία ενό άλλου μίλησε στον Άκη Παυλόπουλό στην φωτογραφία που βλέπετε και σας έστειλα ε, τα δύο παιδάκια που είναι τα ακριανά με την άστρη και τη μαύρη την μπλούζα ναι. είναι υγή μου. Στη μέση είναι ένα ψήλος του. Α, είναι τα παιδιά σας. Ναι. Και δίπλα πιο εκείνον μου. Ήταν τέσσερα παιδιά που είχαν πάει μαζί στην πορεία. Ετόν. Mm -hmm. Είναι δεκαπέντε Μάλιστα. Για πείτε μας. Τα, τα οποία ήταν τελείωσε η πορεία ναι. Κατευθυνών προ το μετρό να πάρουν τα παιδιά για να γυρίσουν. Εγώ τους έπαιρναν τηλέφωνο γύρω στι 12.30 μια παρά, γιατί να δώ τι γίνεται, ανησυχούσα. Δεν σηκώναν το τηλέφωνο. Οπότε, ανησυχία, καταλαβαίνει καταλαβαίνετε τι μεγάλο. Κάποια στιγμή το σηκώνει ο, ο ανοιξό μου και μου λέει θεία κλείσε θα σε πάρω μετά γιατί γίνεται έλεγχο. Έλεγχο. Λέω υπολογιστή ότι κάποιο έλεγχο στο μετρό. Και εκείνη την ώρα ναι. του βάζαμε στον τοίχο, ναι. μαζί με άλλα 6-7 παιδιά. Ναι. Οι μαρτυρίες των παιδιών μου, ναι, ναι. όπως ακριβώς μου τα είπαν, ε, και άφησαν να του βγάζουν και τι ρακέτες, να σηκώνουν τις μπρούζες. Ναι. Τα παιδιά δεν είχαν ούτε τσαντάκι, ούτε σακίδιο, τίποτα. Ε, του λένε, έχετε κάτι ύποπτο στις τέτοις σας? Ναι, λένε, τα παιδιά βέβαια όχι. Το μόνο που είχαν τα κινητά τους. Του λένε, εάν βρεθεί οτιδήποτε, να ξέρετε ότι και οι τέσσερις θα φάτε χαστούκια. <Τι> The taking, it's in the making, baby, oh. Του λέει: Εάν βρεθεί οτιδήποτε, να ξέρετε ότι και οι τέσσερι θα φάτε χαστούκια. Αν ήταν ο Χρυσοχοήδης έξω και δεν ήταν στην καραντίνα που περνάει αυτή τη μικρή περιπέτεια δεν θα είχε γίνει τίποτα από όλα αυτά όπως φαντάζεται ο καθένας διότι ο Χρυσοχοήδης είναι και σοσιαλιστής υπηρετεί και αυτή την κυβέρνηση με πολύ μεγάλη επιτυχία και κυρίως υπηρετεί το ρόλο της ελληνικής αστυνομίας διότι αυτοί οι 15χρονοι οι 10 Χωρί ακίδια τίποτα. Ήταν ύποπτη. Του έκριναν οι άνδρε των Ματ ότι είναι ύποπτοι, και αυτό του έβαλαν εκεί και θα τρώγαν και τα χαστούκια, όπω είπε άλλου οικειοπικεφαλεί, διότι έτσι πρέπει να διαπαιδαγωγούνται οι νέοι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Ε, είχαν έρθει οι για να τα βάλουν μέσα, του πήραν βέβαια όλα τα αθλητήρια. Τα παιδιά θέλαν να πάρουν τηλέφωνο του γονεί, εμένα και του υπότυπου να ειδοποιήσουν. Δεν τα πήραν. Και αν δεν είχε πέμβει ο καθηγητή που ήταν εκεί προφανώ ο άνθρωπο στην πορεία και ο βουλευτή όπω σα είπα, αυτή τη στιγμή ίσω τι να ήταν μέσα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν υπήρξε κάποιο επεισόδιο νωρίτερα, είτε στο σημείο που ήταν τα παιδιά σα είχε που γίνει ήταν κάτι. Τα παιδιά, δεν υπήρξε απολύτω και... τίποτα. Ούτε, α... Ούτε μικροεπεισόδια, όχι με τα παιδιά σα, όχι με του ανθρώπου. Στο σημείο που ήταν τα παιδιά αυτά ναι. δεν υπήρξε απολύτω τίποτα. Και μάλιστα ο γιο μεγάλο ρώτησε γιατί είχαν χαθεί λίγο εκεί. Προς το πού πρέπει να πέφτω για να πάμε στο μετρό Και του είπε ε, ο ένας από τα μάτια με την ασπίδα μπροστά Ότι τώρα δεν ρωτά τίποτα making, baby, Πρέπει να σας πω Περνούν οι και χειροκροτάει ο κόσμος αυτό είχαν πάει να κάνουν τα παιδιά Μαζεύτηκαν εκεί και χειροκροτούσαν τα ΜΑΤ Δεν το κατάλαβαν τα ΜΑΤ Και έτσι λοιπόν τους θεώρησαν εχθρούς Γιατί σε αυτόν τον τόπο η νομιμότητα επιβάλλεται Όπως όλοι γνωρίζουμε Σε όλους, ανεξαιρέτως Και στους 15χρονους Που ακόμη και αν δεν βρούμε τίποτα Τους έχουμε Και τους κρατάμε όρθιους Τους απειλούμε με χαστούκια Και δίνουμε αυτές τις πολύ ωραίε φωτογραφίες Και εικόνες και του αισθήματο ασφαλείας και της προστασίας του πολίτη. Να μην ξεχνάμε ποιο είναι και ο τίτλος του συγκεκριμένου Υπουργείου. Ξαναλέμε, αν ήταν ο Χρυσοχοήρης εκεί δεν θα έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Απλά λείπει στην καραντίνα και να τα αποτελέσματα ξεσαλώνουν οι ματατζίδες από κάτω. Με αυτό που είπε ο Χρυσοχοήρης χειροκροτάνε όλοι τους αστυνομικούς θυμηθήκαμε τις δύο επιχειρήσεις που έχει κάνει ο ίδιος γιατί ως υπουργό. Κατεβαίνει ο ίδιος κάτω στο πεζοδρόμιο και λυνεί θέματα. Μέχρι στιγμής έχουμε δύο παραδοχές του, θα τις ακούσουμε αμέσως. Πρέπει να σας πω, στις λαϊκές γειτονιές, και πηγαίνω εγώ προσωπικά, και πηγαίνω εγώ προσωπικά, πολλές φορές, και άνθρωποι απλοί, άνθρωποι απλοί εκεί, λαϊκοί φτωχοί άνθρωποι, μου λένε επιτέλους. Επιτέλους βλέπουμε κράτος. Να κατα... καταλάβετε το εξή ότι προσωπικά ε, επελήφθη στην ε, οδό Ασκληπιού που είναι η εκκλησία το Ι. Ε. Νικολάου που έχει μια πάρα πολύ μεγάλη πλατεία και ένα μεγάλο αυλόγυρο Επιμέρε επιχειρούσε κι εγώ ο ίδιος, επιχειρούσε και εγώ ο για να σταματήσει το φαινόμενο. Επικαλείστε μια ανύπαρκτη έξαρση της αστυνομικής βίας. Ανύπαρκτη έξαρση της αστυνομική βία αν δεν υπάρχει κάτι και το επικαλούν όλοι άλλοι για να χτυπήσουν την αστυνομία αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας και τον ίδιο τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που είναι άριστος των αρίστων όποτε έχει περάσει από το συγκεκριμένο υπουργείο έχει μεγαλουργήσει και παλιά και τώρα ε, βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά τα πολύ ωραία στο δικαστήριο περιμένουμε τις ποινές στον Άριο Πάγο ε, εξελίσσεται μια κομμωδία μέσα διότι λένε τα επικαλούνται τα οι δικηγόροι και οι κατηγορούμενοι, γιατί έχει πάει και ο Κασιδιάρης εκεί, κάπου εδώ πρέπει να μιλήσει, και το τι λένε για να ελαφρύνουν τη θέση του δεν μπορεί κανεί να το φανταστεί. Μάλλον μπορεί να το φανταστεί. Ανήκει στην κατηγορία κότα. Κοτόπουλο, κανονικό. Πάπια, γενικώ. Κάτι από όλα αυτά. Παράδειγμα, η κυρία Ζαρούλια λέει, ο δικηγόρο τη, υπέστη τον πιο σκληρό δικονομικό καταναγκασμό που έχει συναντήσει στη ζωή τη. Έμεινε κατοίκον περιοριστή από το 2014. Με μόνη έξοδο να επισκέπτεται τον προφυλακισμένο σύζυγό τη και το φαρμακείο. Mm. Αυτό το επικαλούνται ω για να τη δώσει καλύτερη ποινή, διότι ήταν έγκλειστη και στη Βουλή δεν πήγαινε. Λεπτομέρειε τώρα, αυτά τα λένε οι δικηγόροι. Για τον Μιχάλη Αρβανίτη, ε, λένε ότι αν πάει στη φυλακή θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, καθώ είναι 75 ετών. Για τον Μπαρμπαρούσιο, χθε, αν το είδατε, πήγε τον πατέρα του ο οποίο είναι ένας ηλικιωμένος άνθρωπος και έχει αρχίσει να έχει προβλήματα με την όραση και είπε ο πατέρα ότι αν μπει, μπει ο, φύγει ο γιος από το σπίτι και μπει φυλακή δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα γιατί έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας και η γυναίκα του έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας Για το, ο Ηλιόπουλος είπε σήμερα ότι έχει δύο κόρες άρα δεν μπορεί να μπει φυλακή και ο καλύτερο είναι ο Μπούκουρας αυτός που ήταν Πασόκος κάποτε είχε κλάψει από το βήμα της Βουλής ο Μπούκουρας, ο δικηγόρος του Μπούκουρα, είπε ότι πρέπει να πάρει ελαφρυντικά γιατί το μόνο που ξέρει να κάνει ο μπούκουρα είναι πίτσες και παινιρλή. Τώρα που κολλάει όλο αυτό και γιατί πρέπει να είναι ελαφρυντικό στο δικαστήριο, έχουμε χάσει πάσα ιδέα, όχι ότι περιμέναμε ότι αντριωμένα και με ρομαλαίο ύφο θα υπεράσπιζαν τις θέσεις τους και τις απόψει τους, είναι τέτοιες οι ιδέες που οι ίδιοι δεν μπορούν να τις υπερασπίσουνε, αλλά όμως τίποτα από όλα αυτά δεν βλέπουμε εδώ Βλέπουμε τις ε, να μην ξοκλαίνε, Να παρακαλάνε και να επικαλούνται αστεία και γελία επιχειρήματα Για να ελαφρύνουν την ε, θέση τους Φεύγουμε και από αυτό Διότι έχουμε ανάπτυξη όπως όλοι γνωρίζουμε Όχι ανάπτυξη Έχουμε την Ευρώπη έχουμε, Σήμερα έχουμε διαδικασία στην Ευρώπη Γιατί πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη της Προ την Ελλάδα με όλα αυτά που κάνει η Τουρκία μπαίνουν τα πλοία. Μόνο μέχρι εδώ δεν έχουν έρθει στον πυρά. Μπορεί να έχουν έρθει και όλε δεν τα έχουν πάρει. Χαμπάρι, και ούτε και θα το ανακοινώσουν. Άμα γίνει αυτό, έτσι λοιπόν, ο Πέτσα χτε προσπάθησε να διατυπώσει τι ακριβώ κάνει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο στο κλίμα που υπάρχει σήμερα στη Σύνοδο Και είναι ότι η υπομονή εξαντλήθηκε γιατί η Ευρώπη εξαπατήθηκε. Γιατί δεν θα γίνει όλη η η υπομονή εξατλήθηκε γιατί η Ευρώπη εξαπατήθηκε Καλέ, τι κάνατε μέσα στα σεντόνια Πηδιούνται κυρά μου, πηδιούνται εντελώς η λύτια δεν το βλέπεις Αυτά λοιπόν ε, με τον κύριο Πέτσα και το τι ακριβώ κάνει η Ευρώπη. Η Ευρώπη, σύμφωνα με τη λογική του κυβερνητικού εκπροσώπου, άριστο και αυτό όπω όλοι, εξαπατήθηκε. Δεν το περίμενε με τίποτα. Έπεσε από τα σύννεφα. Είχε τόση εμπιστοσύνη στην Τουρκία, λε και οι διπλωματικέ σχέσει και οι σχέσει των χωρών δεν διέπονται από συμφέροντα και μόνο, από οικονομικά συμφέροντα και στο βωμό αυτών των συμφέρον θυσιάζουν λαού, ανάγκε, ιστορίε, αξιοπρέπειε. Εδώ ο κύριος Πέτζες το βλέπει λίγο πιο συναισθηματικά κάπως και μίλησε για την απατημένη, εξαπατημένη Ευρώπη η οποία τώρα είναι θυμωμένη και θα ανακοινώσει αυτές τις κυρώσεις οι οποίες έπρεπε ήδη να είχαν επιβληθεί σύμφωνα με το προηγούμενο συμβούλιο που είχε γίνει πριν 20 περίπου μέρες αλλά δεν επιβλήθηκε καμία. Να δούμε τώρα αν θα... Επιβληθούν οι περίφημε κυρώσει από την εξαπατημένη. Όμω, ό,τι και να γίνεται στην Ευρώπη, εμεί εδώ στην Ελλάδα έχουμε ισχυρή ανάπτυξη και πολύ καλά νέα για τον κόσμο τη εργασία. Μέσα από το ολοκληρωμένο και συνεκτικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο, θεμελιώνουμε ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη για όλου του Έλληνε. Τι λέει: Μαρακίε. Και στηρίζουμε τον κόσμο τη εργασία. Φέρνουμε νέε επενδύσει, νέε επιχειρήσει και νέε και καλύτερα αμοιβόμενε θέσει δουλειά. Εμ νομίζω ότι κάνουμε εμεί, σε Σεμπέκο liciñas pamme Well me be και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους τους Έλληνες. Τι λέει? Μαρακίες. Και στηρίζουμε τον κόσμο της εργασίας. Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα? Εδώ η φωνή του κόσμου της εργασίας. Ο κόσμος της εργασίας, δεν ξέρω περιγράφεται ακριβώς όλος αυτός όταν ο Πέτσα στο ομολογεί, είναι πολύ χαρούμενος διότι έρχεται ισχυρή ανάπτυξη. Ισχυρή ανάπτυξη στον κορονοϊό. Μέσα στον Κορνέο, καμία χώρα του πλανήτη κλείνει μία μετά την άλλη, κανονικά πια. Εδώ η Ελλάδα έχει ισχυρή ανάπτυξη. Τα λένε αυτοί, τα πιστεύουν οι ίδιοι και τα πιστεύουν και τα μέσα ενημέρωση, με την ελπίδα να τα πιστέψει και ένα καχόλο από κάτω. Νομίζω κανεί, γιατί ακόμη και αυτοί που ψήφισαν, καταλαβαίνουν τι ακριβώ συμβαίνει. παρόλα αυτά, έχει μείνει ο Πέτσα να αναμασά αυτά τα πολύ ωραία παραμύθια με πολύ ρομποτικό και πιστικό κατά τα άλλα ύφο. Ε, να μείνουμε λίγο στον κόσμο τη εργασία. Δεν είναι μόνο ο κόσμο τη εργασία. Υπάρχουν εργαζόμενοι από κάτω. Αλλά χωρί την επιχειρηματικότητα, που τώρα θα γίνει και μάθημα στα σχολεία, δεν υπάρχει τίποτα. Έχουμε μιλήσει εκτενώς με την Υπουργό και η επιχειρηματικότητα θα ενταχθεί πια ε, ω μάθημα ε, στα διευρημένα προγράμματα του Υπουργείου Παιδεία. ώστε να μπορούν τα νέα παιδιά να εξοικειώνονται με το τι σημαίνει πραγματικά να στείλει, να φτιάχνει μία επιχειρήση και να μπορείς ε, να δημιουργήσεις ε, με αυτόν τον πολύ ε, όμορφο τρόπο. Φαντάζομαι στο μάθημα θα υπάρχει ειδικό κεφάλαιο για τον Χρυστοφοράκο, ο οποίος ήταν ο καλύτερος εκπρόσωπος της επιχειρηματικότητας σε αυτόν και σε άλλους τόπους. Αλλά θα παρακολουθήσουμε ένα μάθημα τι θα γίνεται στα σχολεία. Η επιχειρηματικότητα θα ενταχθεί πια. Ε, ως μάθημα τα διευρυμένα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας για να έρθουμε τώρα στο μάθημά μας. Είχαμε μείνει εκτέλεση το κεφάλαιο ΖΙΤΑ εδάφιο 25, έτσι. Ο εργαζόμενος μου να προσέχει την επιχείρησή του... Ψίων! Ψίων! Μάθημα ξέρεις. <Κι> ναι! Νέκρα και καζίδα. Μάθημα λέω, ξέρεις. <Κι> ξέρω, ξέρω. Ξέρεις, ξέρεις. Ε, λέγε, λέγε. Δεν τρέφω αυταπάτες για μια κοινωνία χωρίς ανισότητες. Κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στην ανθρώπινη φύση. Μπράβο, παιδί μου, αν συνεχίσεις έτσι θα αριστεύσεις. Ah, πολύ καλό μαθητής, Πάρα πολύ καλό μαθητής και έπιασε τον πυρήνα του θέματο. Θα περάσει. Αυτό ήταν και η για τον Ιούνιο Σίγουρα θα τα πάει πάρα πολύ καλά. Βλέπω εδώ μήνυμα Κροατή. Το ξέρω ότι δεν πρέπει να τα μπλέκουμε σε καμία περίπτωση. Αλλά έχει μια αξία που και πού. Και λέει: Μια και μιλούμε για το κωμικό περιεχόμενο των ετοιμάτων περί αναγνώρισης ελαφρυντικών στους χρυσαυγήτε. Να θυμίσουμε ότι στο τέλο τη απολογία του, ο Νίκο Μπελογιάννη είχε δηλώσει πω δεν ζητούσε από το δικαστήριο καμία επίοικεια. Για τον εαυτό του. Καμία απολύτω σύγκριση, συμφωνώ σε αυτό που λε: έτσι είχε γίνει. Καμία απολύτω σύγκριση, δεν, με τίποτα δεν συγκρίνονται. Ξέρω ότι περνάει από πολλών τα μυαλά πώ συμπεριφέρονται αυτοί και πώ συμπεριφέρθηκαν γιατί, σαν σήμερα, απαγχωνίστηκαν και δέκα πρωτοκλασσά στελέχη των Ναζί από το δικαστήριο τη Νιρεμβέργη το 1946. Ε, ξέρω πώ συμπεριφέρονται αυτοί και ξέρουμε όλοι πώ συμπεριφέρεται η άλλη πλευρά. Δεν μπορούν να μπουν στο Ζήγη, στη ζυγαριά σε καμία. Περίπτωση. Παρόλα αυτά Η γνώση των γεγονότων Είναι καλό να υπάρχει Όταν σας ρωτήσει κάποιος Αν σταματήσει κάποιος με μικρόφωνο Ή σας πάρουν τηλέφωνο για έρευνα Και σας πούνε ε, τι, Ποιο είναι το πρότυπο μάνας Καταλαβαίνει ο καθένας Την ερώτηση γιατί πάντα μιλάμε για πρότυπα Ή ποιο είναι το, η κλασική μάνα Στην Ελλάδα Ποια θα λέγατε, αν ήταν επώνυμη. Μην το πολυσκεφτείτε, μην το σκέφτεστε καθόλου. Έχουμε μέσω στην απάντηση. Σαν μητέρα, πώς θα κρίνατε τον εαυτό σας. Ήσασταν η παραδοσιακή ελληνίδα μάνα, ήσασταν ήταν παρεμπατική. Εγώ είμαι η κλασική εργαζόμενη μητέρα. Εγώ είμαι η κλασική εργαζόμενη μητέρα. Μάνα μου κρύψε το... Κουμαρό. Κρύψε μου... Μακαρόνια με ντομάτα. Τι... Θα ξαναρθεί να σηκωθούμε όλοι Κράτα μάνα και θα γίνει το μεγάλο παιδίμα Αν έχεις έξι παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχεις μία πίτσα Το κομμάτι τη πίτσας θα είναι μικρό Εάν έχεις τέσσερις πίτσες Θα φάνε που μισή πίτσα ο κανένας Και θα τους περισσεύει Λευτεριά και ρομινιοσύνη Είναι αδέρφια δίδυμα Απλά είναι τα πράγματα Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα Κράτα μάνα και θα γίνει Το μεγάλο πίδυμα <ΡΟΣ> Λευτεριά και ρομινιοσύνη Στάρματα, στάρματα μπροστά στον αγώνα Εγώ είμαι η κλασική εργαζόμενη μητέρα Αυτό ακριβώς Αν υπάρχει κάποια στην Ελλάδα Που οικονοποιεί αυτά τα νοήματα Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη Αυτή είναι η κλασική εργαζόμενη μητέρα το κλασικό δεν το συζητώ. Ισχύει. Το μητέρα ναι, ισχύει. Το εργαζόμενο. Το εργαζόμενο ισχύει ακριβώ. Είναι η νέα μέρη Παναγιοταρά. Ε, δεν μπορεί, πηγαίνει στο χασάπι, ε, τρέχει από το πρωί, να φροντίσει τα παιδιά, τώρα είναι και πεθερά, είναι και γιαγιά. Αυτό ακριβώ. Έχει αυτή την εντύπωση για τον εαυτό τη. Νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι η κλασική εργαζόμενη μητέρα είναι αυτή. Τώρα θα πείτε, είστε εσεί μία που μπαίνετε στα λεωφορεία το πρωί, σηκώνετε τα παιδιά, δεν έχετε καθόλου υπηρετικό προσωπικό, δεν έχετε κληρονομήσει περιουσία από τον πατέρα, δεν έχετε σπίτι λίγο παραπάνω από 554 τετραγωνικά είναι μικρό αλλά έχει ανέσεις δεν έχετε τίποτα τέτοιο δεν έχετε εξασφαλισμένο μέλλον εσείς τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα αλλά η κλασική εργαζόμενη μητέρα είναι τώρα Μπακογιάννη νομίζω συμφωνούμε μπράβο της, αξιοθαύμαστη και δεν ήταν και ποτέ Πασόκο όπως ο Βελόπουλος. Τι ότι... Είδατε, επειδή και οι δεν κατεβήκατε ποτέ σε πορεία στη ζωή σας. Αστυνομική σας, όπως, όπως, όπως, ό, όπως φαίνομαι. Όταν ε, ε, εγώ υποψε, στο υποψε, Πασό, κύριε, στο κουκουέ, δεν ξέρω πού. Όταν εγώ δυσκόμουν στο Καλά, Πασό και όλα. έκανα πορεία στο λαγκαδά με τα πόδια μου, Κάντε μεγάλη, κάντε μεγάλο. με Α Το και, και πάση σε Γεια σου, Πασόκ μεγάλε! Και ο βελόπουλο πασόκ λοιπόν, και ο μποκουρα που έκλεγε στη Βουλή, που ξέρει να κάνει πίτσες και πενιρλή όπω είπε ο του. Ωραίο ελαφρυντικό αυτό, πραγματικά είσαι ο μούκουρα, έξερα ένα δικηγόρο και του λέει να βρούμε μαζί τι ελαφρυντικό θα πούμε σήμερα. Και σκέφτηκαν και κατέληξαν ότι φτιάχνει πίτσες και πενιρλή Ο άλλο που κάνει και είναι ανώτερο, είναι καλύτερο το ελαφρτικό. Τι τύχη μπορεί να έχει. Σπανακόπιτα νομίζω εγώ αν ήμουν ένα δικαστής, θα την έβαζα πολύ ψηλά Θα δοκίμαζα κιόλας μες στο δικαστήριο κομοδία, Παρά το φασισμό τους και παρά τα εγκλήματά τους αυτές τις δύο 3 μέρες Και όλο αυτό τον καιρό γιατί πάντα μες στο σκοτάδι δρούν όλοι αυτοί Και ε, κάνουν τα, τα, τα, τα εγκλήματα, τις δολοφονίες, τους σχεδιασμούς Και όλο αυτό το άλλο που έχουνε Παρά λοιπόν όλο αυτό, τι τελευταίε τρει-τέσσερι μέρε προσφέρουν και λίγο χαμόγελο με τι ανοησίε που προσπαθούν να διατυπώσουν για να έχουν καλύτερη τύχη. Κάτι που προφανώ δεν το σκεφτόντουσαν όταν διέπραταν όλα αυτά τα εγκλήματα με την περίσσια μαγκιά. Ούτε πατεράδε υπήρχαν τότε, ούτε παιδιά, ούτε πίτσες και πενιρλή. Τότε σκοτώναν και κυνηγούσαν τον αδύναμο. Την νύχτα πάντα. Φέτο, μια που είπαμε νύχτα, θα έχουμε και άγια νύχτα, τα Χριστούγεννα. Δεν θα είναι και τόσο καλή, όπω η κυρία Παγόνη τον γιατρών συνδικαλίστρια βγαίνει κάθε πρωί μα κατατοπίζει και για τα σχετικά και μας είπε καθαρά και εξάστερα ότι φέτος δεν θα ζήσουμε καθόλου ε, ρεβεγιών Θα ε, υπάρχουν ε. ρεβεγιών φέτος στα Χριστούγεννα Όχι δεν νομίζω Ούτε ρεβεγιόν που εσεί. Εσύσα... Ναι, το ρωτάτε, έχετε αρχίσει από τώρα, κυρία Ναστασοπούλη. Όχι, λέει να ψάχνετε να υπάρχουν τα πράγματα, ρεβεγιόν. Όχι, το ρεβεγιόν. Oh, Τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχουμε και να το συνειδητοποιήσει ο κόσμο. Oh, Αλλαγή yeah. χρονιά, κυρία Ναστασοπούλη, μπορείτε να κάνουμε και μόνοι μα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε και σύντομα. Ο καθένα μόνο του. Και θα είναι ο καθένα μόνο του. Θα είναι και πιο ρομαντικό. Ο καθένα φιλμούν. Παρέα με τον Χρίστος αντικάει Σε προσμένουν. Πότε θα τελειώσει Με χαρά Μαύρη νύχτα Τι χριστιανοί Οι χριστιανοί με ήττα Γενικός Είμαι μόνη Και Καμώ την πίστη μου. Ανυμνούμε. Θα πάω για ύπνο σε λίγο. Το Θεό δόξο με. Θεέ μου γιατί με εγκατέλειψες. Με Γενά σταμανά φάω λόκληリ γαλοπούλα. Νεμεμνιαφόνι. Ναι, Εφθε τώρα κι η προτοχρονιά. 5 4 3 2 Γενά. Καλή χρονιά. Και τώρας διασκεδάζουμε. Μα کولی Καλκιν. Τζο Πέσσι Περνάω μόνη τέλεια. Μόνο στο σπίτι πρωτοχρονιά, Στη σημαία το βράδυ Στις γιορτές Στα Τσακίδια το 2020 να τη, αυτή η κυρία που τόσο έχουμε αγαπήσει τη φωνή της Από το Google Translate Περνάει μόνη της, καλά όπως λέει Και θα δει και το μόνο στο σπίτι Πολύ μπροστά αυτή η ταινία 20-30 χρόνια πριν Εδώ είναι η Ελληνοφρένη όπως κάθε μέρα Μια με δύο και Παρασκευή Ο Δημήτρης Κύρκος είναι στον ήχο 2-11-10-88-80 Και πάμε γρήγορα γρήγορα στο πρώτο μέρος του λαού Ελά, Να σε ρωτήσω κάτι, ρε φίλε. Τι είναι, ρε φίλε? Είδα χθε ένα βιντεάκι τυχαία με έναν τυπάκο τέλο πάντων που καταδικάστηκε για διασπορά ψευδών ειδήσεων και έφαγε 10 χρόνια χωρί αναστολή, χωρί δικαίωμα έφεση και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Πόσο χειρότερο είναι αυτό από αυτό που κάνανε οι χρυσακοί Ε, ήταν χοντρό κι αυτό. Ήταν χοντρό, ε. Πότε καταδικάστηκε όμω. Ε, τώρα δεν το ξέρω αυτό. Τώρα κοντά ή παλιά. Ε, όχι τώρα κοντά, τώρα κοντά. Με τον καινούριο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, δεν τα ξέρω τώρα ε, μα τι με παίρνσα μέσα διάβασους Μάθε το μαθηματάκι και μετά ο αντιφασίστα είναι δημοκράτη. Άρα, ο Γορίδη, όταν πήγε σαν δικηγόρο για την υπεράσπιση αυτών που είχαν πάρει τα λεφτά των Ελλήνων, του ελληνικού δημοσίου, με κάτι ρεύματα αν θυμάσαι, ήταν. Με, τον, με την ενέργεια, ναι. Αυτό, άλλου δημοκράτε από εκεί, ναι. Ναι, αυτό ήταν πολύ δημοκρατικό. Επίση, τα μνημόνια που έχουν ψηφίσει μέχρι τώρα με χέρια και με πόδια όλοι, ναι. αυτό είναι πάρα πολύ δημοκρατικό. Όπω και το όχι που έγινε, ναι, και από πού να πιάσουμε και πού να τελειώσουμε. Γεια σου Αποστολή Ελληνοφρενή. Γεια. Λες Αποστολή, αυτός της Αχλαμάρας που έκανε τη δήλωση για τη χαροκαμένη τη μάνα, είναι τυχαίο που είναι εκεί στο κανάλι του, αυτόν με κάνει πρόγραμμα αθλητικό με το γιο του Καρατζαφέρη, είναι τυχαίο αυτό. Α, δεν το ξέρω, οντός. Α, κάθε Δευτέρα αυτό που λέει δοκάρι και μέσα. Α, τυχαίο θα είναι τότε, τυχαίο. Αποκλείται να υπάρχει σχέση, συνάφια. Λέβαια. Γεια σου, ομορφέ. Yeah. Καλά, είσαι. Ο Θήμιο θα είπε εξαιρετικά για το δημοκρατικό YouTube. Μη χάσει κατέβασε... και δεν γλύψει. Άννα, συγγνώμη, τι είπε. Λέω, ο Θήμιο θα είπε εξαιρετικά για το δημοκρατικό YouTube που κατέβασε του Αδόλφου Ταγκώνια των Υπεραστικών. Μετά από το και το τραγούδι των. Κοινών θνητών. Ωραία ε, Εγώ θέλω να ρωτήσω, πού είναι ο Λαγός. Στην τρύπα του, πού πήγε. Στι Βρυξέλλε. Εσύ, στις... τι να κάνει, έχει, κύριε, έχει ευρωκοινοβουλευτικό έργο. Και τώρα τι θα γίνει. Γιατί να άφησαν να φύγει κατ' αρχάς. Γιατί είναι ευρωβουλευτή και μπορεί, δεν είχε κάποια ποινή ακόμα, δεν έχει καταδικαστεί. Ε, ναι, η ποινή το και σήμερα. Ε, ωραία, έχει ταξιδέψει ήδη. Αυτό λέω. Θα τον συλλάβουν στι Βρυξέλλε. Δεν ξέρω, θα δω. Τι λε, να βάλουν Ιντερπολ. Δεν ξέρω. Πού το Αφού δεν ξέρουμε ναι. και δύο, τι τα λεπορούμαστε, γράψτε ναι, Ναι, ακού. Ναι, σ' ακούω. Λοιπόν, άκου. Αφού σου ακούω, πώ? Έλα να. Να σου ένα πράγμα που δεν έχει συγχωρήσει, άκου. Λοιπόν, πολύ σιγά τη γλιτώσανε, εντάξει. Το περισσότερο που εμφανίστηκαν ήταν 13 χρόνια. Όπω η χουντική θυμάσαι που έβγαινε μετά ο Πατακό στην Ευευτή τη συνεντεύξη, εντάξει. Ναι, δεν άκουσες. Δεν άκουσες. αυτό ήτανε. Πολύ καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταληπτική Είσαι, η παρουσία σου εγώ. εδώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Να, να σε καλά, φίλε μου, πάντα τέτοια να παίρνει. Yeah, yeah. Έλα Ποστόλ, τι κάνεις αγόρι καλά εσείς Καλά να είσαι και πάντα να είστε καλά Θα σε ευχαριστώ μέσα από τα καρδιά μου για ό,τι κάνετε ε, Απλώς ε, ήθελα να πω ότι σας πρέπει να σας αγαπούν πολύ εκεί στο σταθμό δα, Γιατί πέρα αυτέ τις μέρες επειδή δεν ήσασταν ε, η λειτουργία η εκπομπή σας, Λοιπόν, μου μίλησε σε στυλ η γυναίκα που το σήκωσε ε, Γιατί ρώτησα, έγινε τίποτα σοβαρό, μήπω πάθαν κάτι Όχι κύριε, δεν πάθανε κάτι και κράκ μου το κλεισε PHONE <laughs> Αποστολή. Έλα. έλα, έχουμε και λέμε για αυτό το Ραπτοσκουπιδόπουλο. Να πω λίγο την ιστορία του, γιατί έκανα εκπομπέ στο γέλο ράδιο του Άρη. Έχουμε και λέμε αυτό είναι. Ο πατέρα του ήταν κομμουνιστή. Τι είναι σχέση αργανώς. έχει τι ήταν ο πατέρα του τώρα. Ο πατέρα του ήταν. Τι μου το ήταν... αναφέρει, στα αρχέρια μου. Ε, και στα δικά μου τα αρχέρια. Ε, τι μου λε τι ήταν ο πατέρα του. Ο πατέρα ο κομμουνιστή και αυτό έγινε φασιστάκι. Δεν τιμάει τον πατέρα του και μην υψώνει τη φωνή παλιωμαλά. Γιατί αντί να δίνω το χραπτόπουλο, θα σπάσω το ξύλο. Γεια, yeah, έλα, φάει γίγαντε ρε και πάρε μια παρεθώρα. Ε, και πέσα αυτό τώρα το. Το σκουπιδό... Έχω μια μάντρα καλή εδώ. Ναι, καλά, εντάξει, πάρε φορά και έλα να μου τα κλάσει τη Θεσσαλονίκη, μακακε και εσύ. Και θεσσαλονικιώσει, το... έπρεπε να το καταλάβω. Από το τηλέφωνο κάνει το μάγκα. Μπουγάτα με ψωμί, Αχνέ Αχ, ναι, κάθε φορά που ανεβαίνω. Άντε, να σε τα ίσω και πε αυτό το αργύριο. Την το... Έχετε, το... Και έχετε και σε τρίγωνο? τρίγωνο. Ό,τι θε, άμα θε και με πολύγωνο και με αρχιδίγωνο την έχουμε. Τέλειο. νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο στο κλίμα που υπάρχει σήμερα στις συναδοκορυφείς και είναι ότι η υπομονή εξαντλήθηκε γιατί η Ευρώπη εξαπατήθηκε γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη η νύχτα άμα Πάψι να είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος να πηγαίνει να βάζει τίτλους σε εφημερίδες, να υποτιτλίζει και σύριαλ. είναι πολιτισμόδας, έτσι κι αλλιώς να πάμε τώρα σε έναν πουρο καραμαλικό εσύ δεν είσαι με τη Νέα Δημοκρατία, δεν συμπαθεί τη Νέα oh, Δημοκρατία. Oh, oh, oh. Τι, τι, εγώ δεν είμαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είσαι Νέα Δημοκρατία, αφού. Όχι, Νέα Δημοκρατία είναι. δεν είμαι. Αφού είμαι ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να είμαι και ΣΥΡΙΖΑ για Νέα Αυτός Δημοκρατία. Είναι. Αλλά έχω πολύ καλή σχέση Άλλο. με το λαό τη Νέα Δημοκρατία και με πολλά στελέχη. Εντάξει. Καταρχήν έχω δηλώσει παντού και σε όλε τα. ότι είμαι καραμαλικό. Αγαπώ τον καραμαλί. Του καραμαλίδε. Και τα καραμαλίδικα. Είναι ο Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίο δηλώνει καραμαλικό. Δεν πέρασαν τρία λεπτά. Mm. Τώρα πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Ξαφνικά δηλώνει ε, ότι είσαι ε, θαυμάζη, εμπάσχετο συμπάθειε. Πε το όπως θέλει εσύ, όπω σου αρέσει. Το βάζει σωστά. Τον Αλέξο τον Τζίπρα. Το βάζει σωστά. Ναι. Τι εννοεί. Το βάζει ε, σωστά. Αυτό έχει πει. Είναι μια προσωπική συμπάθεια αυτό που ήθελα εννοώ, να την κάνω ναι. και. Ναι, να και, να και στην, κάνω... Πράξη. στην πράξη. Τι είναι αυτό που σου αρέσει το τον Τζίπρα. Έχει τη στόφα του λαϊκού γνήσιου ηγέτη. Αυτό ε, λίγο. Και είναι και, και αυτόματο. Ναι. Ε, λίγο το φω που έπεσε πάνω στον αυτό φωτο είναι ένα θέμα. Και Καραμαλή λοιπόν και Τσίπρα. Νομίζω είναι λογικό όλο αυτό. Αν θαυμάσει τον Καραμαλή, αυτομάτω ο επόμενο είναι ο Αλέξη Τσίπρας Είναι ο ηγέτης κάθε 100 χρόνια που έλεγε Θεόνο φωτίου σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Έτσι. Χιούμορ. Δεν το είχε πει και ω χιούμορ βέβαια. Κάπου εδώ και με αυτή την εικόνα και με αυτόν τον συνδυασμό ηγετών, φτάσαμε στο τέλο γιατί έχουμε τι παραγγελίε αφιερώσει όπω κάθε. Παρασκευή είναι μονοθεματικές σήμερα, έτσι προέκυψε. Λογικό, επηρεαστήκατε από τα όσα γίνονται στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε τη Δευτέρα. Γεια σας. Στην ταινία η δολοφονία του Jesse Jones από τον Βιλό Ρόμπερ Φόρτιν έχει επιμεληθεί ο Νίκέιδος. Το τελευταίο κομμάτι λέγεται Song for Bob. Εάν μπορεί να το βάλει ω καλή και να έχει τα ηχητικά ντοκουμέντα από τι πρώτε ανταποκρίσει στην σκηνή του εγκλήματο του Παύλου, με τι συνομιλίε με το ΕΚΑΒΟ των αστυνομικών, να βάλει ενδιάμεσο και όλη την ανακοίνωση τη απόφαση του δικαστηρίου στο πλήθο που ήταν έξω από το εφετείο, και αν μπορεί να κλείσει με την φωνή τη Μάνα προ τον ουρανό που το απευθυνόταν στο γιο τη Μάνα. Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία από τη δολοφονία που έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κερατσίνι. Ο 34χρονος που δήλωνε αντιφασίστας δέχτηκε σύμφωνα με πληροφορίες δύο μαχαιριές στο στήθος από ομάδα μαυροντημένων ακροδεξιών κρανοφόρων. Βλέπω να πούμε που τρέχανε από εδώ και από εκεί βλέπω έναν αναποφόραγε τη δουλούζα τη. Της Αυγής. Άρχισε όμως πολύ να έρθει ασθενοφόρο. Δηλαδή το ασθενοφόρο κλείθηκε και ήρθε μετά από 3 Τέταρτα τουλάχιστον. Ε, το παιδί το βλέπαμε εδώ πέρα ότι η μια κοπέλα τον κρατούσε. Καλλιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Α, ναι, ναι. Έχω έναν μαχηρωμένο στο θώρακα. Ναι. Αναμένουμε ασθενοφόρο, ναι, πόσο... σφόρο... μου κάτι, σύν, τι, π, τι π, να κάνω. καθόλου. Βλέπετε Επόμενη ανακοίνωση του τριμελούς εφερτίου Η Χρυσή Αυγή αποτελεί εγκληματική εγκλήμαστη Τα κατάμερα σκιάβουν Σκιάβουν Σκιάβουν Του αδόλφου τα εγγονιά Η σαβουρά του γνώνα Κάνουνε πως δεν θυμούνται Παππούτου στον Ταλκά Του 45 Απριλί και ο Αδόλφος με λιγμό Ρε τι μου κάνε ο Σταλή Με το κοκκινο στράτο Το σπίρι στο κεφαλί Το δρεπάνι στο λαιμό Λοιπόν θα μου βάλεις όλους αυτούς τους δημοκρατικούς Της Νέα δημοκρατίας που ξεπλένανε τη Χρυσή Αυγή Θα βάλεις το τραγούδι το Γκρέκο Μασκαρά Και τελείωσέ μου με τη Μάγδα Φίσσα» που φώναζε Πάβλη μου τα κατάφερε Βάλουμε αυτό η Δημητριάδη του, του φασισμού το τραγούδι Μία σοβαροίτερη Χρυσή Αυγή Να μην τη δεχτούμε να υποστηρίξει όπω συμβαίνει σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες Βρ την Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση τη βόλευε όταν η Χρυσή Αυγή με τη δράση που έκανε καθάρισε του αλλοδαπού από τι περιοχέ του χωρί να χρεώνει την πολιτικό κόστο η αστυνομία και η κυβέρνηση. Μασκάρα. το μασκάρα. Μασκάρα. Με το μασκάρα. τώρα προσπαθώ να καταλάβω. Μοιράστηκε υλικό τη Χρυσή Αυγή σε παιδιά που ήρθαν να επισκεφθούν το κοινοβούλιο. Πολύ καλά το κατάλαβε. Και πού είναι το κακό. Συνώδα κατά θα πεθάνει, μόνος, διά μου! Διά μου! Τζάμπα, τρόχναν, να του το καμό. Και μπελάδε πάλι με το Γεωργιανό. Φτιάξτε για την Παρασκευή ένα καλό έτσι με του Ναζί και τα βιντεάκια που υπάρχουν και λένε είμαστε Ναζί, είμαστε τόνα, είμαστε τάλλο, είμαστε σπορά των νητημένων και εκεί που τελειώνει κάθε φράση να μου βάζει αυτή την κότα το κοκκοκό γιατί ψάχνουμε ελαφρυντικά, γιατί γράφουμε ποίηματα και όλα αυτά, είμαστε φιλόζωοι και όλα αυτά. Κοτούλε στι τρύπε, α κοτούλε. Νομίζω εκεί έγινε μια παρανόηση. Ζωόφιλοι εννοούσε. Δηλαδή θεώρησε σωστό να πει στο δικαστήριο αυτό ότι είναι κατσικογλέτη και εμεί έπρεπε για αυτό να δώσουμε ελαφρυντικό. <laughs> σωστό. <laughs> Κατσικογλέτητε <laughs> είναι το σωστό. Αν υπήρχαν σήμερα οι ίσω να είμαστε και μαζί αλλά δεν υπάρχει να ζη πόσο να το κάνουμε. Το άκουμα τη καταδίκη για διεύθυνση εγκληματική οργάνωση στα πολιτικά στελέχη τη Χρυσή Αβή ζήτησαν ελαφρικά για τι πηνέ του, επικαλούμενοι στο δικαστήριο των πρώτερο έντιμο βίο του με κάθε λογή σε αιτιολογία. Εμεί είμαστε οι μαχητέ που θα ακολουθήσουν αν χρειαστεί τι σύμφωνε στο πετρώμε. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, μέσω της υπεράσπισής του, δήλωσε ότι είναι παρεξηγημένο πρόσωπο, αρνητικά προβεβλημένο. <Στυξελίξε> ο Γιάννης Λαγός παρουσιάστηκε ως ζωόφιλος και χριστιανός ορθόδοξος, ενώ ο Νίκος Μήχος ανέφερε επίσης ότι αγαπά τα ζώα και ότι παντρεύτηκε δύο φορές την ίδια γυναίκα. Πακάκ, πακάκ, πακάκ, πακάκ! Πακάκ, Μες στο Βερολίνο μπαίνουν, μπαίνουν οι κομμουνιστές και οι άρροι λαχίζουν αντίλωβες μπαρδαλές Ωχεβαμού mm -hmm. Ωστόλη, σε παρακαλώ πολύ για τι παραγγελίε. Θέλω να βρει, θυμάσαι όταν πρωτοβγήκανε τα φασιταριά που ήταν μια ρεπορτερίτσα που πήγε εκεί στα γραφεία του και την ψαρώσανε με το ηγέρθητη και έτσι το θυμάσαι αυτό. Ναι, ναι, πώ δεν θυμάμαι. Βάλτε την Αθήνα με το ηγέρθητη και μετά, επειδή δεν υπάρχει παρόντα μέσα εκεί στο δικαστήριο σήμερα, εκείνο τον παλιό τον Τεγιάννη που τη έχουν τι με τη σειρά και στο τέλειο Μαρία Αποστόλη ψάχηκε βρει από θύρα 7 και τώρα μπορείτε να πάνε να γαμφθείτε τον χορό όλοι μαζί. Απόλαψανε. Παρακαλώ, όταν είσαι λοιπόν έτσι. Σαν έλεγμού στι. Έχουμε, στους... στους... έχουμε ζητήσει να σηκωθούμε όλοι έξω, έχουμε να σηκωθούμε ε, όλοι όλοι μπήκα μέσα. Και ολούμαστε ότι μα. Σατόπιν τη ακρόαση του κυρίου εισαγγελέον και του κύριων υπερασπιστών και στον Γιώριο για την πρώτη πράξη την του θανάτου και καθέραση για την πράξη δια πακν δια την πρώ την πράξειν και καθέρεειν δια την τώρα, να τι <σοίλου> του <αδόλφου τα> εγγονιά, <σοίλου> Για που εξουσιάζουν και τη βρωμασιτηρούν Για την κοκκίνηση μεά, πας δεν μιλούν Για την κοκκίνηση μεά, πας στο Reichstag δε μιλούν Μπορείς να βάλεις το κρασί την Παρασκευή? Το κρασί? Από Βίκ, ναι. Έγινε. Εντάξει, σε ευχαριστώ, έλα για χαρά, α, ρε. Για. Α, και σκατώ στους φασίστες! Α, ναι, μην το ξεχνάμε. Ε, ναι. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Λέγε. Με συνέντευξη που πήγατε από τη Φίσα κάνε μια, ένα παραλληλισμό με τη συνέντευξη που κάθεται πάρει για την αγωνία του Ψαβέρω, φυλακέ και βάλε καπάκι τον ύμνο του Ελλάς. Τηρουμένων των αναλογιών βέβαια, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έλα, γεια. Ευχαριστώ, Αποστολή. Σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και τί, απλά τον μαχ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 Παραγγελιά κοτό, θέλω γιατί για σήμερα παρασκευή; την τηλεφωνική επικοινωνία του Χρυσαβήτη με τη μάνα του, που βάλατε την τετάρτη Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο. ακούς; Τελεσίγραφα και yeah. τελεσίδικα. Εκεί που σα κάνανε yeah. στρατιωτάκι. Yeah. και τελεσίδικο. Ωραία. Εκεί που κλωτιάγατε yeah. τα κεφάλια των Πακιστανών. Yeah. Τελεσίγραφα και τελεσίγραφο Δεν θα μου στέλνει σε και τελεσίδικα. Yeah. Λοιπόν, εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείω στρατιώτε yeah. και καθάρματα. Yeah. Εκεί να να τα Κάνω αγάπη που θα πεταΐσουν <Τολληφε> μέχρι να πεθάνω αυτοί <Τολλη> Ναι ναι ναι ναι, ναι, ναι. Ε, εντάξει καλή συνέχεια για... Όχι θέλω να σου Σου μιλάω Σου μιλάω Σου μιλάω Ναι σου μιλάω Σου μιλάω Όλοι οι Όλοι οι Τον Και ας οφείρε Απ' την θα Απ' του ζούγκο τα παιδιά. Έρευα, παππούδα πεσία. Απ' του ζούγκο τα παιδιά. Ε, ήθελα μια βαριελία για την Παρασκευή. Αν γίνεται να αφιερώσουμε στον Παύλο Φύσα το ποτάμι με Αντώνιο Καλογιάννη. Τραβώντα για το θάνατο, πέρασε το ποτάμι. Πέρασα από τα νιάτα μου και από το πικρό νερό. Τώρα φωναζούν πίσω μου. Ποιο είσαι εσύ που πέρασες Τώρα φωναζούν πίσω μου. Ποιο είσαι εσύ που ξεχάσες Τόσοι βρήκαν. Το θανάτο ανήστον ποταμού. Του αδέλφου τα εγγόνια σα απειλά. Του μοιάζει. Ξανά πήγαν στη Μαργκίζα. Στον αστόλιο τζαμπούκα. Η εξουσία των λεφτάδων. Δίκο στα αυτιά, Ποτέ γκυπί κι ασφάλιτη, πότε τα γαμά τα σφάλιτη, πότε γερμανό τζολιά γκρι σαν βγει τη φωνακλά. Έχει ακού, Μα το διπνί ιστορία σαν θέληση ο λαό. Και το φίδι το τσακίζει, ποιο όσους σαν τα βγω, Όλο ο αδόλφος και η άρηλα που τους κλείσανε το σπίτι του Λαδιμίρου ήγι, γη και ξανά θα τους το κλείσουν κι οι ασκοί. Ha <laughs> ha